Όποτε έπαθε χτε, Κυριακή, στι εκλογέ mm. του Παντονάκη Αποστολή. Στραπάτσο! Στραπάτσο! Συντριμ story. Δηλαδή, στο... θα μπορούσε και καλύτερο ο Αλέξη, δεν λέω. Κοίταξε, ενεπλάκησε. Αλλά δεν είναι και έτοιμο ο κόσμο. Ενεπλάκησε, ατύχημα αρέσει. Το Είχε... ότι δεν τον κάνει ο Αλέξη έτοιμο τον κόσμο είναι ένα άλλο θέμα, τέλο πάντων. Η Παναγιά ήταν μαζί του βέβαια. Αλλά ε, όταν εμπλέκεται. Ποια Παναγιά ήταν αυτή, η Παναγιά η μαζί σου? Ε, δεν, δεν άνοιξε εσύ ο ακροδεξιοαερόσακο. Γι' αυτό το παλικάρι μα μα έπεσε πάνω. Μπουν, μπ, μπ, αυτό ήτανε. Αυτό ακριβώ. Είναι... Άντε τώρα στι βουλευτικέ. Τι θα ρίξει βουλευτικέ. Καινούργια κουβέντα δεν έχει. Το θέμα μα είναι σήμερα: Χάνεσαι εσύ τη μισή εκπομπή σου. Ο τι άντε... απειλέ λε να υπάρχουν ε, για τι βουλευτικέ. Ρε πριν βουλευτικέ, ο Άδωνη δεν θα παραιτηθεί υπουργό σήμερα. Δεν είπε ότι αν χάσει ο Σαμαράς. Δευτέρα πρωί το Δεν το βάλε το στοίχημα. Το Δευτέρα πρωί το πάλι στοίχημα έβαλε. Και ο Πρετεντέρη δεν τον είδα καλά χθε το βράδυ. Δεν τον είδα καθόλου ή το είχε χάσει το χρωματάκι του. Αλήθεια. Το Εγώ καιρό το καιρό το τον βλέπω καλά. Γεια σου, Μωρή. Πώ είσαι εκεί στα ψηλά, Έχουν πάρει αέρα τα μυαλά σου. Ποια ψηλά. Δεν ανέβηκε, δεν σηκώθηκε κι εσύ μαζί με τον Αντώνη. Όχι. Ότι δεν σηκώθηκε, δεν σήκω. Σηκώθηκα. Σηκώθηκε κάποιο άλλου μαζί με τον Αντώνη; Δεν ξέρω μάθαν μου, εγώ έχω να σου πω κάτι. Τώρα το χθενο, το λέει, τραπάτσο ή όχι. Εγώ άλλο θα σου πω το στραπάτσο που είπα θα εγώ μόλι τώρα. Τι Έπασταση. Μήμα. Μετλέστε, μετρελέ. Ότι στην πολυκατοικία μου μη μιλά. του <laughs> να σκάσει. Εγώ θέλω να πω σε αυτού που ψήφισαν ότι σήμερα ανακάλυψα ότι κάτω στον πρώτο του ανθρώπου του έχουν κόψει έξω το ρεύμα. Καλά είναι. Και Ανάπτυξη. Τώρα. Και ο άνθρωπο κάθε φορά που πάω για να πάρω το κοινόχρηστα. Μου μιλάει πολύ γλυκά και θα μπορέσω. Και προσπαθήσω και δεν μου έχουν πει οι άνθρωποι που πίναμε καφέ μια φορά τη βδομάδα δεν μου έχουν πει ότι δεν έχουν ούτε να πληρώσουν το ρεύμα τους αυτά και συγχαρητήρια σε όλους μας και, και πάνω, η... πάνω απ' όλα στον Αντώνη Σαμαρά για τη μεγάλη νίκη έτσι μπράβο χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο μα... που έχει βγάλει η Ελλάδα στο μεγαλύτερο δεν πιστεύω oh. να εννοεί. Oh. τον Αντώνη Σαμαρά εννοείται ah. Να σεβαστούμε τουλάχιστον του θεσμού. Τι να σεβαστούμε, Γιατί. Του θεσμού. Ο θεσμό π... τη Μαλακία πρέπει να είναι ιερό. Ήθελα να δώσω τι ευχέ μου στον πρωθυπουργό μας, τον κύριο Αντώνη Σαμαράκη. Παρα μουσική προσοχή κτλ. Βλαβλαβλα. Περίμενε. Mm. Του, του. Ωραία, μπράβο. Λοιπόν, είναι δανεισμένο από τη μαύρη οχιά μου φαίνεται. Λοιπόν, εύχομαι για τα εγγόνια του, για τα παιδιά, αρχίσαμε να έχουν όλα μικρά τσούνια και τα μαζί. Έλα, συμπληρωματικό για τις αυτιές. Για πες. Ε, μη βγήκαμε κουφάλα και ποιτή μου φταίνει τα εγγόνια του Σαμαρά. Τους φέρω τρεις λέξεις μόνο. Γεώργιος, Ανδρέα, Παπανδρέου. Ναι. Ας τα τυροπιτάκια, άρα και χαρά τηλέφωνο. Πού έμαθες για τα τυροπιτάκια. Και τη σοκολατόπιντε, τι λέει ο άλλος σήμερα. Ε, εγώ δεν δοκίμασα.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 Έλα πώ το λέει. Έλα. Ούτε ραντεβού να είχαμερε. Γιατί τι έγινε. Με το πρώτο, του 20. Τι γίνεται. Α, ναι. Ε. Να σου Εγώ σε περίμενα. Εσύ ε, δεν το ήξερε. Το ξέρω. Ε. Σου κάνω ένα απάντητο. Α, δεν με παίρνει. Είμαι γύφτο. Να σου πω, ρε. Πώ θα είστε αποτελέσματα χτε. Δύσκολα. Μεγάλη νύχτα. Για όλου. Κατάλα... Κατάλα... Κατάλαβε. Και μεγάλη νίκη για όλου. Επίση. Σου... Σου... Αυτό που κερδίζουν όλοι σε κάθε εκλογέ δεν μπορώ να το καταλάβω. Άκουσε με. Έκλεισε ο ονιά... ένα. Γιατί δεν λένε καθαρά θέλουμε να αποφύγουμε τι εκλογέ, να κερδίσουμε λίγο χρόνο. Εμεί να κυβερνάμε και εμεί την αντιπολίτευση. Μπα και έρθει λίγο παραπάνω κόσμο μαζί μα. Αυτό γιατί το λένε. Τι βλέπει τώρα, Κάτι τσόντε στο ίντερνετ. Πού το ξέρει, Τσέρε. Ρομπάγκα, ότι βλέπει τώρα με τόσου πόντου διαφορά ο ΣΥΡΙΖΑ. Πε το, παιδιά, να καταλάβω. Και ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Τη λέξη ανατροπή δεν την έχει κατοχυρωμένη ο Πρετεντέδη με το ΜΕΓΑ. Λογικά. Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν το ξέρουν αυτό. Είπε ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει ανατροπή. Πε το, παιδιά, αυτό. Εχθέ ο Αλέξη μετρώντα τι λέξει το είπε στο Σύνταγμα. Είπε ανατροπή. Βεβαίω. Εγώ νόμιζα μόνο σαμαράστιλε αυτέ που δεν ισχύουν. Όχι, όχι, όχι. Λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ πράγματα που δεν πρόκειται να κάνει. Ωραία. Λέει. Είπε άμεση ανατροπή ή είπε τώρα υπηρετούμε το σύστημα και κάποια στιγμή ανατροπή με το σοσιαλισμό που θα φέρουμε όποτε. Δεν μου λες το κατάλαβε το σποτάκι αυτό του και τι μένει μας θέλει. Της πρώτης φοράς. Ναι. Ναι. Η πρώτη φορά που βγήκαμε στο κουρμπέτι. Όχι. Είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε με όποια μνημονιακή κυβέρνηση. Αυτό εννοούσε πρώτη φορά μάλλον.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 Μέσα στην οποία αναπτύσσονται κυρίω είδε τη μικρόβια υπατήτητα και μηνύματα, η οποία υποχρεωμένα να συγνάζουν τα παιδιά και την οποία έχω δει με τα μάτια μου. Το ξέρω, το ξέρω. εγώ Ότι το Πασόκ είναι μια βουλωμένη τουαλέτα. Μπράβο που είχε μπερδευτεί και ο Τριανταφυλόπουλο. Νόμιζε ότι κάτι είχε γίνει και όταν διαβάτα τη δευτέρα σήμερα να τα ακούσει ο κόσμο. Πάντα ελληνοφρένια είναι πάντα μπροστά. Στα λέγα εγώ. Και εσύ πάσκεψη φύση ΣΥΡΙΖΑ. Τέλο πάντων. Αποσόλη, τι λέει αυτό ο Σαμαράζε, τι είναι Πω έδωσα και δίνω και την τελευταία ακμάδα των δυνάμεών μου. Ακμάδα? Δεν ξέρω αν ακούσει. Ακμάδα δεν έχω ακούσει. Αλλά έχει περάσει από τη χώρα Σιμίτη, έχει περάσει από Παπανδρέου, που από πίσω έχουμε ακούσει άπειρα πράγματα. Έτσι, ορθώ όπω όλοι. Έναν που να ξέρει ελληνικά δεν είχαμε ζήσει. Ναι, μπράβο. Οπότε δεν βαριέσαι. Έτσι, έτσι, ελληνικά, ελληνικό. Ο τελευταίο που ήξερε ελληνικά ήταν ο Μητσοτάκη, θα φανταστεί. Τώρα που πήραμε από του Και είπαμε ότι τις έχουν χάσει Μήπως να κόψουμε και το σήμα από το Μέγα Γιατί μας έχει πρίξει μη τι; ο ένας και ο άλλος να έχει χάσει Κόψε Μέγα και Σκάι είναι αρκετό Ή τι είναι αρκετό Όντως την επόμενη μέρα θα είναι μια άλλη μέρα Θα αλλάξει κοινωνία Κόψε Μέγα και Σκάι να γίνει καλύτερη κοινωνία Τρίτον, για να μιλήσω και στη γλώσσα σου παλιό παιδό. Έχει δει τελευταία τι που κάνουν οικονομική εξορμισή. Ναι, τι. Δεν κατεβαίνει λίγο, μου αλλάξει γνώμη. Εγώ να αλλάξω γνώμη. Έχω <στονί> αλλάξει γνώμη, τι έχω δει Α, έχει αλλάξει γνώμη. Δεν τι έχω δει, δεν είδε το κορίτσι εκείνα τα κρύα, τα νερά που μοίραζε γαρίφαλα στο κουτσούβα να πάνε, πάνε. πάνε. να <στονίς> <στονίς> επειδή <Φίλαξε>, δεν το πάμε τίποτα αυτό το το κεφαλογιάννη. Γιατί είχε πει ότι ο οποίο δεν βγαίνει να νοικιάσει το σπίτι για πάει σε ευτυχική περιοχή. Είπε ορισμένε ανήθειε. Ακόμα αυτή τη στιγμή το πάμε, διώκουν τα βαπόρια, πάνε και ζητάνε μίλια και πάνε στη στην Τουρκία. Θα και στην παραμύθια. Ο Ζή το πέραμα πολύ καλά. Και μου λέει και ένα οδηγό λεωφορείου με τι απεργίε που κάνανε. Και έφυγε η Πυρέλη και πίεσει την Τουρκία. Να με... σου κάνω μια ερώτηση. Τι ψήφισε, τι ψηφίζει. <Φίλαξε> Εγώ ήμουνα.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 Και έλεγα και εγώ ότι έρχεσαι ο αντικομουνισμό, σίγουρα είναι η Δημοκρατία. Πάνταξ δεν είναι και μακριά. Ε, όχι, μπρο... Στα δεκανίκια τη Νέα Δημοκρατία. Καλά κάνει. Εγώ ήμουν πρώτο μηχανικό στο βαπόρι και μου λέγω. Λένε... Καλά κάνει πρώτο μηχανικό, να σου πω κανένα ξένο στο βαπόρι. Είχατε. Κανένα ξένο στο βαπόρι. Όχι. Κάτι Φιλιππινέζου συνήθω που δουλεύουν στα καράβια. Όχι, δεν, είχα. δεν είχατε. Όχι Κακός. Έχασε την ευκαιρία να φουντάρεις κανέναν. Δε, γιατί μου λέει ο ολοστρόμος ξέστην ο αρχιεργάτης. Θα πρένεις γαλόνια στη Χρυσή Αυγή. Κρίμα. Εντάξει, θα να περιγέσουμε αρχιού μου θα παίρνει. Κάνε μασάζ στο δεξί το χέρι, μην, μην πιαστεί από το αγγύλωμα. Δε, Όλο πάνω, πάνω, χαιρετάς, χαιρετάς, πάνω. Ποιος σε βλέπει, κανείς. Θα αγγελιωθεί το χέρι, δεν έχει λόγο.